<laughs> Podcast νούμερο τρία. Είμαι το τρία. Είσαι το μαζί μα σε συμβαίνει βολεύεται αντίνομια, χωρίς να μιλήσουμε για τα δικαστήρια σε σχέση με το COVID και τις ιατρικόσις. Για το μας Για. Καλός αντίσταν. Καλώ ήρθατε, Βράμερ. Ευχαριστούμε που μα εγκαλέσατε. Ευχαριστούμε. <laughs> <laughs> Στην τρίτη σα εκπομπή. <laughs> Τιμήματσι. <είναι. laughs> ε, θέλετε να μα πείτε αρχικά πράγματα για την ομάδα, αν μπορεί να σε τι πλαίσιο. <laughs> ναι, βασικά νιώσαμε την ανάγκη να ξεπερνούμε να, να συνεργαζόμαστε κάποια άτομα που ασχολούνται με την νομική μετά από τι αντιρατσιστικέ πορείε το... το 20 πηδών. Mm -hmm. mm -hmm. ναι. ναι, το 20. Του Μάιτζου και του Ιούνιου, βασικά μεταξύ του Μάιτζου και του Μάιτζου, την πρώτη διαδήλωση που γίνεται τον Μάιτζου, και τη δεύτερη που έγινε τον Ιούνιν, είχαμε αρκέψει να σκεφτούμαστε ότι είναι ανάγκη να γίνεται μια ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα στην διαδήλωση. Δηλαδή, τι κάνει σε περίπτωση που ε, σε συλλάβουν, αν δικαιούσε να αρνηθεί να, να δείξει την ταυτότητά σου. Ε, τι μπορεί να βαζητήσει που σε έναν ανπάτησε όταν σε πιάσει κτλ. Και, και βασικά βρεθήκαμε κάποια άτομα, δικηγόροι ή νομικοί και η ιδέα ήταν να δημιουργήσουμε μια μπροσούρα που ήταν ενημερωτική σχετικά με τα δικαιώματα, συγκεκριμένα για τη διαδήλωση αλλά και πιο... Γενικά θέλουμε να το κάποτε να αυκήσουμε μια ενημερωτική μπροσούρα γενικά για τα δικαιώματα μα σε σχέση με την αστυνομία. Το Μάι ήταν πρώτες λήψη ναι. Ήταν τα πρώτα προστήματα. Προστήματα. Όχι, με ναι. τα που στο που δια, διαδηλώσει λόγο COVID. Ναι. Εντάξει, κατηγορήθηκαν και σύντροφος για υποκίνηση, ε, για διάπραξη συμπινικοδογή κύματος, κάτι που έγινε και στη δεύτερη στήλε μεσό. Μιλούμε τώρα για τις πορείες που είχαν διοργανωθεί παράλληλα με τον αγώνα που γίνεται μέσα στην Πουρνάρα. Ναι, τσι είναι στις η ιδέα στην αρχή δεν ήταν να κάνουμε ομάδα, ήταν απλά να κάνουμε τούτο το εμπροσύρο, σαν ένα project ας πούμε, διότι και την ανάγκηση και πάρα πολλές Πράγματα που εξέραμε, πράγματα που δεν εξέραμε και πιστεύω δεν πρέπει να ξέρουμε και και... και οι συντρόφοι μα. Ε, και ξεκίνησε να γίνεται τούτη, τούτη το project, κάτι που έπινε πολλά σιγά. Ναι. Ε, βρεθούμασταν, μιλούσαμε για άλλα πράγματα, γενικά μας τα λίγον... Ε... Ήταν όμω μια ωραία ζήμοσή επειδή βρεθούμασταν και συζητούσαμε για διάφορα θέματα. Ναι, ναι, ναι, ναι. εννοεί. Αλλά και σε σχέση με το κίνημα. Η προσοχή έγινε όμω. Όχι, δεν θα σου αυτά. Επένδυνγκ. Να γίνει. Έγινε όμω το πρώτο στάδιο που το επέκυψε που το ΩΣΔΑΜΕ. Ε, όταν όταν ξεκίνησε να διοργανώνεται η πρώτη πορεία του ΩΣΔΑΜΕ, ε, είχε ζητηθεί να υπάρχει και μια υποομάδα νομική υποστήριξη και τούτον μεταφέρθηκε σε αυτή την ομάδα που ακόμα έχει γίνει τέλο πάντων. Ότι κι αν μπορούμε να κάνουμε το πράγμα για το ζητάμε και το πράγμα να είναι μια ενημέρωση για τον κόσμο που μπορεί να κατεβεί. Πρώτον και κύριο για να προσέχει τι είναι να κάνει, πώς είναι να συμπεριφέρεται, τι, τι θα πει, τι είναι να γίνει σε περίπτωση που συλληφθούν κτλ. Και επίσης για να ξεφοηθούν και λίω, διότι ε, ε, θεωρήσαμε ότι είναι, να ήταν καλά να βάλουμε γενάς. Ένα νομικό κομμεντάρι για την απαγόρευση στη διαδίλωση και να ήταν ακόμα ένας λόγος, ένας τρόπος να πείσουμε κόσμος να 13. Γίνεται πολύ συζήτηση. Πριν την πρώτη εμπόρεια αν το ζητάμε, πραδοσήμαστε όλοι, γιατί η της ή Άρα οι ταλιών αλλά μετά 13 ε, Κάπω όλη του δουλειά που είχαμε κάνει όλους τους μήνες, ε, και μέχρι συστάθηκε η ομάδα. Ε, επειδή ε, ήταν τόσο πολλά πράγματα που έγινουν, ήταν τόσο πολλοί κόσμος που ειδιορτάτουν τι είναι τα δικαιώματα μου, έγινε το ένα, έγινε το άλλο, που μέσα στην αυτομάδα, νομίζω, είναι για τη στιγμή που Έγιναμε ομάδα. <laughs> <laughs> <laughs> ναι, ναι, Ωμάδα Κινηματικής Υποστήριξης. Δεν νομίζω. Ωμάδα ναι. Νομικής Υποστήριξης ως ΔΑΜΕ. Ναι, πραγματικά. Έτσι, μετά εντάξει, ήταν το ότι να συνεχίσουμε, ήταν όλο ο συντονισμό που πρέπει να γίνει με τα εσκαταγγελία στενάδιπα, ήταν οι ενδεκάσιοι ληφθέντες mm. που προέκυψαν τούτο με την πορεία του ως άτομα τα οποία μέχρι σήμερα είναι κατηγορητικά για τίποτε. Ήταν τούτα όλα τα πράγματα που. εντάξει, ήταν και η συζήτηση που κάναμε. Του όλου του μήνε κοιτάμε ότι μπορούμε να δουλεύουμε μεταξύ μα, ότι αρέσκει μα να δουλεύουμε μεταξύ μα σε τούτο το θέμα. Και αυτό είπαμε να κάνουμε την ομάδα, που την ονόμαζαμε αντινομία. Ο σκοπό είναι αυτό που ήδη κάναμε να συνεχίζει να γίνεται, δηλαδή η ενημέρωση των συντρόφων και των συντρόφων σχετικά με τα δικαιώματα του μια έτσι πιο νομική ανάλυση των τρώμενων και το τι θεωρούμεν μπροστά μας. Πριν να μπούμε στι υποθέσει συγκεκριμένα, θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για το πώς θωρείτε εσείς ως συλλεγιότητα νομικών τα διατάγματα που ξεκινήσαμε με το COVID. Ε, ξεκινήσε βασικά το κράτος να λειτουργεί με διατάγματα σε διάφορους τομεί τη ζωή. Εσείς ως νομική το θεωρείτε μετά ποιο συγκεκριμένα πώς θεωρείτε την απαγόρευση των διαδηλώσεων που είναι και που μας αφορά και πιο άμεσα σήμερα. Για τα διατάγματα βασικά γενικά γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα διατάγματα μες στους νομικούς κύκλους ε, για την νομιμότητα τους ημίοι, την οποία εγώ προσωπικά και παρακολουθήσα πολλά στενά αλλά πέραν τζινού σίγουρα πολλά προβληματικά από την άποψη είναι ότι Εν νόμοι, εν νόμικοι νο, κανόνε και τα διατάγματα, δεσμεύκουν μα σαν πολίτε, αλλά απλά εκδίδεται το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργό Υγεία, δεν ε, μπερνούν ποτέ κανένα άλλο έλεγχο δημοκρατικό, να το πούμε. Εννοούται που το Βουλή, και εκ των πραγμάτων ούτε ποτέ η δικαστήρια. Διότι όταν έχει ένα δικαστικό σύστημα που πέρνει δύο-τρία χρόνια να εκδικάσει μια υπόθεση, και προσπαθεί εσύ να. Να αποδείξει ότι τούτος ο κανόνα κανόνας ε, ε, ε, αντισυνταγματικό, δεν ε, ε, ε, προσθένεις να το κάνει. Άρα μιλούμε εν ε, ε, ε, πολλά προβληματικών και ε, ε, επικίνδυνων, α πούμε, για το που λάλλουν κράτος δικαίου. <laughs> και, ναι. Εντάξει, τσο μενα πας σε ένα απαρχιόν, με έναν νόμο. Σε τούτο με του νομικού και κύκλου ε, ε, ε, συζητήθηκε πολλά το πώ ένα πικιοκρατικό νόμο κτλ. Που εμεί σε κείμενο μα που ευκάλαμε, είπαμε τονίζουμε το ότι ένα πικιοκρατικό όχι επειδή α, η απικιοκρατική νόμη είναι κακή, ενώ οι νόμοι που έχουν μετά την ανεξαρτησία αν είναι καλοί. Ε, για να τονίσουμε το πόσο παλιό είναι, ε, μη στις σημερινές εποχές και στις εποχές του COVID που είναι πολλά διαφορετικές που σκέφτεται ο κύριος που κάτισε να γράψει τον νόμο τον τότε καιρό. Όπως πάρα πολλοί νόμοι, όπως είχε ο πίνικος κώδικας έναν καλό παράδειγμα τούτου, παρέφεσαι. Ναι, ή το περίοχο που ε, είναι έναν άρθρο που... Ε, Εν ε, ε, ένα, ανανεώθηκε που, που πριν το 60. Ναι. Αλλά για να το συνδέσουμε και λοιπόν και με το πρώτο σα podcast που συζητήσατε για το διατάγμα του Νουρί στη Χλώρακα, ενώ είναι φανές ότι ε, μπαίνει κάτω ένα μοντέλο διακυβέρνηση μέσω διαταγμάτων, ενώ δικούν εσύ πιο χρόνια με διατάγματα, και πλέον ε, ε, τούτο επεκτάθηκε και σε άλλου τομεί. Στοχοποιώντα μετανάστε, που το πρώτο ήταν το διάταγμα με την ψόρα mm -hmm. στο και μετά με το διάταγμα με την Χλόρακ. Άρα είναι προβληματικά από πολλέ απόψει. Αλλά και σε άλλου τομεί. Δηλαδή, το, τον Αύγουστο μετά το, από το πρώτο lockdown, είχαν απαγορεύσει το, το να μετακινούνται μοτοσυκλετιστέ συγκεκριμένε ώρε, που συγκεκριμένα σημεία, που κάτι που ένα θυμόμαστε να γίνεται παλιά. Ακριβώ επειδή είχα δοκιμάσει κάτι παρόμοιο πριν, είδα ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη αντίδραση. Άρα χρησιμοποιούμε το. Άρα είναι τούτο προβληματικό. Και τούτο που είπαν οι συντροφεί Απρίλιο, ότι δεν παίρνουν κανέναν έλεγχο. Και ο μόνο έλεγχο που μηνύσει και ο δικαστικό, που τζίνοντα ένα τεράστιο βουνό που πρέπει να ανέβει. Σενέν, ούλε και να έχουν ε, είτε την οικονομική ευχέρεια είτε τον χρόνο. Να φιερώ, αφιερώσουν για, για να διεκδικήσουν το δικαίωμα, για να αμφισβητήσουν το εκάστοτε διαδίκτυο. Εντό των δικαστηρίων, είσαι καθόλου αντιδράσει. Είσαι δικαστέ ή δικαστήνε που ευκήγαν να πούνε ότι έγινε να διοικείται το κράτο με διατάγματα ή επέρασε εύκολα ας πούμε, το στο δικαστικό κόσμο. Δεν ξέρω για τους δικαστές. Γενικά, οι δικαστές είναι εν... εγώ δεν ξέρω παραδείγματα να εκφερούν άποψη στο δημοσιοδιάλογο. δημοσιοδιάλογο. δημοσιοδιάλογο. Είμαι σίγουρη ναι. αν μπορούν. Ναι, διοντολογικά δεν επιτρέπεται σε ένα δικαστή να, φέρει, να έχει δημόσια άποψη για οποιοδήποτε θέμα. Αλλά οι δικηγόροι, νομίζω γενικά ο δικηγόρικος κόσμος, ήταν λίγο ξεκάθαρον το verdict, α πούμε, ότι είναι αντισυνταγματική η απαγόρηση των διαδηλώσεων. Δεν μπορεί να στηριχτεί όπω ένα. ή τέλο πάντων μπορεί να περιορίσει το δικαίωμα, είναι απόλυτο. Πολλά άλλα δικαιώματα είναι απόλυτα, αλλά ο τρόπο που το περιόρισε η Κυπριακή Δημοκρατία σίγουρα ήταν αντισυνταγματικό. Ναι. Πα σε εδώ σίγουρα μπαίνουν πράγματα όπω κέρφιου, κερφιού, πριν ξεκάθαρα κατάχρηση εξουσία. Κα... Θα... Κάπω να τελειά στα μιληά. Βασικά, κάπω είχαμε το συζητήσει πρόσφατα με ένα σύντροφων, ότι οι κανόνες κανόνε που μπαίνουν και κάπως μπορεί να του ερμηνεύσει με διάφορου τρόπου. Και προφανώ το κράτο κάνει μια ερμηνεία ανάλογα με τη συγκυρία που έχει να κάνει με την προστασία ενό συγκεκριμένου τρόπου ζωή και κάποιο συγκεκριμένο σχέση τέλο πάντων. Στην προκειμένη θορούμε να πούμε ότι ο αυταρχισμός είναι μια εύκολη λύση σε μια εποχή που για διάφορους λόγους γίνεται δύσκολη διακυβέρνηση. Και ότι η κοινωνική αποδοχή πούμε, με κάποιον τρόπο της κατάστασης διασφαλίζει μια κάπως ειρήνη για το κράτος, μια ανησυχία α πούμε που Είναι εντάξει τούτη κοινωνική αποδοχή, που μόνη τη, ενώ υπάρχει και η καλλιεργήση του φόβου είτε που τους ίδιους τους πολιτικούς, είτε που τα μίδια, ε, η αναγκαιότητα του των μέτρων που μπαίνει. Ε, εντάξει, στην περίπτωση του COVID ε, ε, ε, ε, είναι αρκετά το θέμα, και γι' αυτό είναι τόσο διχασμένες οι απόψεις, Ακόμα και ο κόσμος που να θεωρηθεί σύντροφό ή τέλο πάντων... Ναι, τέλος, μες των χώρων δίστανται οι απόψεις. Αλλά νομικά, τουτά τα πράγματα, ας πούμε, τα, τα διατάγματα βγαίνουν, εφαρμόζονται, ο νόμος προβλέπει ότι εφαρμόζονται, ώσπου να φτάσουν ενώ ποιον δικαστηρίου το οποίο να αποφασίσει αν στέκουν, αν είναι αντισυνταγματικά ή όλοι, είναι τα διατάγματα ενόμιμα και επηρεάζουν τη ζωή μας. Δηλαδή μπορούμε να πούμε, απαγωνέται οι διαδηλώσεις, φκένω για διαδηλώσεις, και το αστυνομικός κόφκι έναν πρόστιμο, και όλο άλλο έναν αντισυνταγματικό του τον πρόστιμο, ούτε να το πληρώσω, ούτε να το προσβάλλω, ούτε τίποτε δεν ε, ε, ε, σταματ, σταματά να επηρεάζει τις ε, ζωές οποιοδήποτε νομικά τώρα. Τώρα πολιτικά μπορεί να γίνει κάποια άλλη να δημιουργηθεί αντίδραση και να αλλάξει με διαφορετικό τρόπο η κατάσταση, αλλά νομικά ώσπου δεν πάει στο δικαστήριο και ως που δεν θα βγει το δικαστήριο να βγάλει απόφαση είναι λίγο στέκι τσινό που ψηφίστηκε το που ε, να συμπληρώσω ότι σίγουρα το κράτος η πολιτικά μιλώντας αντέδρασε με τον τρόπο που αντέδρασε στον, στην πανδημία και σίγουρα είναι ένα εύκολο θέμα ούτε που μπορούμε να το συζητήσουμε εν συντομία ε, για να διασφαλίσει κάποια συμφέροντα, κάποιες σχέσεις και είδαμε την, την υποκρισία ήταν εμφανές αλλά τότε, στην αρχή τη πανδημία, όταν υπήρχε κάπω ε, τούτη κοινωνική αποδοχή των μέτρων και των περιορισμών, ε, πιένοντα το νομικό κομμάτι, ήταν ότι στην Κύπρο είδαμε κάτι που δεν σε άλλε χώρε. Του την, την απόλυτη απαγόρευση. Δεν υπάρχει κανένα, κανένα συλλογισμό για το πώ. Να προσπαθήσω στο και τυπικά να διαφυλάξω ένα δικαίωμα που υποτίθεται, που τα σημαντικά και που προστατευκεται, που ζυμβάσει, σύνταγμα και ούτω καθεξής. Και εξακολουθούμε να μην το θορούμε, ενώ ήταν κάτι που πρέπει να διεκδικηθεί με στο δρόμο και τούτον το πράγμα ε, επιτύχαμε το. Ε, αλλά εντάξει κάτι δείχνει. Τα συμπεράσματα, ναι, ξέρουμε και μπορούμε και να τα συζητήσουμε, αλλά... Το κομμάτι που ότι θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα το παράδειγμα τη διαδηλώση, διαδηλώση. Η απαγόρευση τη διαδηλώση μετά από τι φασαρίε που έχουμε κάνει, που έχουμε κάνει ζημίε, οι διαδηλωτέ κτλ. Ήταν πρώτα που την κάνει, που έχουμε κάνει, που τη κάνει, που έχουμε κάνει, που έχουμε που έχουμε κάνει, που μετά που, πριν Πουτσίνων απαγορεύονταν οι μεγάλε μαζόξει, όχι ρητά οι διαδηλώσει. Μετά που Πουτσίνο το πράγμα, μετά Πουτσίνο το συμβάν, δεν ήξερα πόσε μέρε μετάφτια είναι η απαγόρευση, Κάτι που μα δείχνει ότι το πρόβλημα του δεν ήταν ότι ε, με τη διαδήλωση ε, ε, μεταφέρεται ο ιό κτλ. Το πρόβλημα του ήταν η διαδήλωση, διότι στα μάτια του Τσίνων ήταν η διαδήλωση. Ναι, ε, δεν ξεκάθαρα αυτό το αρχισμό ε, Ναι, και μετέπειτα είδαμε και κάμποσου που μέσα στην ε, επιδημιολογική ομάδα που ευκείγαν και να λουσάνε ότι, ε, διαδηλώσει μπορούν να ε, ε, σημαίνει κατά ανάγκη ότι ε, μεταφέρουν τον ιό, ε, ότι υπάρχουν τρόποι να το πάρει με μέτρα κτλ. Κάτι που μα δείχνει και το, το πώ παίρνουν αποφάσει για την κυβέρνηση του ΟΗΕ σε σχέση με συγκεκριμένου περιορισμού σε δικαιώματα. Και να πω κάτι τελευταίο σε σχέση με τα διατάγματα που μπορεί να μην το σκεφτόμαστε τόσο συχνά, είναι η που μέσα. <laughs> τα διατάγματα δηλαδή, ειδικά όταν ήταν πιο η πανδημία στα Χάητη, κάθετο το Μάης, ή κάθε λεπτά μέσα διατάγμα και ακόμα και για νομικών που υποτίθεται και νόμου, ήταν πολλά δύσκολο να αυκείς πού μέσα το έναν επαρέπεται σε άλλον το έναν άρθρον ελάλε να κυρώνει έτσι το άρθρον και παραμένει σε ισχύν τούτον ε, ήταν κάπως φτιαγμένο με τέτοιον τρόπο που να, να, να, να δίσβατον, να μην μπορεί κάποιο να καταλάβει τι ισχύει σε μια δεδομένη στιγμή <συσχύ> και τούτον ε, θεωρώ ότι είναι μέρος του προβλήματο. Και να δημιουργήσουν την um, απόσταση με του νόμου και με του κανόνε. Πάνω σε εσύ, που είπε ο σύντροφο ε, τη αντινομία σε σχέση με το πώ το κράτο και επιδημολογία μα την απαγόρευση των διαδηλώσεων, είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι ακούστηκαν ε, διάφορα ενδιαφέροντα στη δίκη του Τούτιν που τρέχει τώρα για την άρνηση προστήμων τη πορεία του Μάη του 20ου. Που, για αυτό που κάνουμε δει, το σημερινό δει podcast, νομίζω ότι δεν το αναφέραμε πριν. Ναι και ένα από την επιλογή ομάδα που έδωσε την κατάσταση ήταν ο Τσούτη, ο οποίο παραφέρεσε το τον παραφέρεσε φανταζόμεν ότι ευθείε και είπε μετά ότι οι διαδηλώσει πιο επικίνδυνε από τι άλλε δραστηριότητε, ενώ και να γίνει φτάνει να παίρνουν μέτρα και ερωτήθηκε για το μέσο στο δικαστήριο. Και η απάντηση του ήταν ότι ναι, εδήλωσε το, τον το πράγμα, αλλά το, το πράγμα εκδήλωσε το έθνο τον... που ήταν. Μέσα στον ένα χρόνο περίπου τη πανδημία του έκανα με την δήλωση. Και βασικά δικαιολογήσε το με το ότι τότε ήξεραν αρκετά πράγματα, αρκετά παραπάνω πράγματα και το COVID και δεν ήταν να το, το διαχειριστεί. Και ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι ήταν πολλά που τα πράγματα ή πολλά από τα μέτρα που πια στην αρχή ήταν πειραματικά επειδή δεν ήξεραν πώ να το χειριστούν δεν ήξεραν τι ακριβώ. COVID δεν ήξεραν πώ είναι η επικινδυνότητα του και προτιμήσαν να πιάσουν πιο ακραία μέτρα, παρά να το ρισκάρουν, βασικά. Κάπως έτσι ήταν η αιτιαλόγηση του. Δηλαδή, εν είπε στον ότι ναι, όντως, έκαμαμε λάθος τότε. Αλλά περίπου του τον είπε, ενώ είπε ότι ενωκέει, okay, είπα το μετά ότι ενωκέει okay, να γυρίσκονται ότι είναι πιο αλλά τότε τι να κάνουμε και, το και το ότι ότι τα μέτρα ήταν πειραματικά. Το αστείο βέβαια, είναι <laughs> Πάντως, τοράστες 24 που εναυκεί απόφαση για του τους -του συντρόφους, συντρόφισσες που την διαδήλωσή. Ε, έχει έναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή είναι η πρώτη φορά, σχεδόν δύο χρόνια μετά, που εναυτάσει μια δίκη σε έναν τέλο, Επειδή, ε, από όσο ξέρω, είχαν κάποιε άλλες, θυμούμε κυρίως, κάποιο ακροδεξιού ε, Κωνσταντινίδη που... Από σύραν τις κατηγορίες τη μέρα που ήταν ναυκή απόφαση. Ε, οπότε να είχε έναν ενδιαφέρον να δούμε την έκφαση, ας πούμε, του δις της δίκης. Ναι, έτσι έγινε βασικά. Ε. Τη μέρα που ήταν ναυκή απόφαση, ε, ο Γενικό της Αγγελέας έκανε έναν αναστολή της δίωξης, που εν τω μεταξύ είναι 16, είμαστε και σίγουρο ότι θα γίνει το πράγμα στι 24, mm. να σε ελπίσουμε ποσόοι. Αλλά τούτο είναι ακόμα ένα που συνδέεται με την το ότι δηλαδή διατάγματα εκφεβούκουν κάθε έλεγχο. Ενώ αν φτάνει στη φάση να αποφασίζει ο δικαστήριος και το γενικότητα της Αγγελίας τη διαδικασία, μπορούμε να φακούμε γυρούς, που φτάνουμε χρόνια μετά όπου οι απαγορεύονται ακόμα και ξέρει όλοι ναι. Τέκνικλίνο εξή. Πλέον ένα απαγορεύονται full. Και το πάλε πάει πίσω σε εκείνον που είπαμε για το πόσο περίπλοκα είναι τα διατάγματα και το πώ παραπέμπουν από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Είχαμε το δει πριν την τελευταία εκδήλωση του ΟΣΔΑΕ που γίνεται την προηγούμενη εβδομάδα. Και επιτρέπονται οι διαδηλώσει αν τηρούνται τα μέτρα που προβλέπεται που το Υπουργείο Υγεία κάπω έτσι το, mm. το γράφει μέσα τα οποία μέτρα προφανώ είναι υπερβολικά, δηλαδή πρέπει να τηρούνται κάποια υγειονομικά μέτρα, πρέπει να έχει υπεύθυνο της πορείας, πρέπει να έχει το α, το β, το γ, Πάλι είναι κάτι που δεν παίρνει προ τα μεθαλά. Ε, εν τούτο που είπαμε πριν, δηλαδή δεν ε, ξέρουμε πλέον, επιτρεύονται οι, οι διαδηλώσεις όχι, η πουρνάρα να ανοιχτή ή ο ξαγκλειστή. Τα ατοφράγματα, τι χρειάζεται για να περάσει. Mm. Κάθε φορά που καινούργια διατάγματα, δεν και... και... και... και ξέρει τι έμεινε, και... Και τι ισχύει, και τι ενισχύει πλέον. Και Μέσα σε όλη αυτή την χαοτική κατάσταση, κάπω σε σάντατζε πάντα, στην ευχαίρεια των πατσών να πούν τώρα μπορεί να το κάνει τούτον, τώρα δεν μπορεί. Δηλαδή, επειδή είναι τόσο θολό και νομίζω ότι αυτό είναι φαίνεται ότι κάποια από τα μέτρα που χρησιμοποιούσαν τα για να στοχευκούν μετανάστερες και μετανάστες συγκεκριμένα, ότι μέσα από την, την, την κατάσταση γίνεται αρκετά πιο ισχυρή η αστυνομία τέλο πάντων, τεχνικά και πρακτικά. Είσαι φάσει που αστυνομία μοιράζε προστήματα σε μετανάστε για πολλά μικρό πράγματα, που ήταν απλά για να του δοθούν το πρόστιμο, να μην μπορούν να το πληρώσουν, να του πάρουν το δικαστήριο... Νου πιάνει ένα διάδεν παραμονή του ή να του κυρίξουν παράνομο ήξερα τι και να ξεκινήσει πολύ διαδικασία απέλαση κράτηση, δεν ήξερε το τι, παρανομοποίηση τέλο πάντων. Άρα ήταν ξεκάθαρια εργαλείποίηση των διαταγμάτων για να σχολεί οι μετάσκη. Με τι υπόλοιπε υποθέσει ε, με προστήματα που πορείε ή με συλίψίε στι πρωί του έχουμε κανένα κάνει. Εντάξει, όσον αφορά τι συλλήψει που έγιναν στι 13 Δευτέρου του 2021, δεν υπήρχε κανέναν νέο. Τα άτομα δεν συλλάβαν, τα πήραν στο τμήμα, του μεταφέρθηκαν ελεύθεροι, δεν υπήρχε συνέχεια σε τόνου. Το γιατί δεν το ξέρουμε σήμερα, αλλά ναι. Πέραν γίνουν ταξίστε πορείε, εκτό που την άρνηση πληρωμή προστήμων. Είσαι ένα άτομα που ε, κατηγορηθήκα για υποκίνηση για διάπραξη ποινικού αδικήματος επειδή θεωρηθήκα στην πούτι είναι αστυνομίαν ε, διοργανωτές των, των ποριών. Είσαι άλλα άλλο άτομα που κατηγορηθήκα για αρκετά ανυποστάτες κατηγορίες πάλι στο πλαίσιο της, των ποριών. Ένα άλλο ενδιαφέρον ήταν τη, για την πορεία 18 του Δεκέμβρη το 20 όταν πιο άτομα επωστάρασαν την πορεία που διοργανώνουν εδώ για την υγεία και την ελευθερία 28 του Νιόβρη που τα νόησα Α, εσυχίστηκα να λέω, ναι Ναι, 28 του Νιόβρη το 20 για την πορεία για την υγεία και την ελευθερία ε, Δύο άτομα απλά επωστάραν την πορεία στο facebook και ξαφνικά έβραν την αστυνομία από σπίτι τους να τους ζητά να πάνε στο τμήμα να καταθέσουν διότι ήταν πάλι για υποκίνηση για διάπραξη ποινικού αδικήματος, για αμέλεια, για μετάδοση σοβαρής νόσου και να τι άλλα ποινικά αδικήματα που προκύπτουν από τον περίλημπο καθαρστής ως νόμο. Και τον ποινικό κωδίκα. τον, ποινικό τον ποινικό ποινικό. Ποινικό. Αλλά ναι, για εκείνον Τρέχουν υποθέσει υποθέσεις ακόμα στο δικαστήριο. Εντάξει, αφού μόνο ανάμιση χρόνο επέδρασε, στα αρχικά σταδία. <χει> ε, και ο καρτερούμενος να δούμε, αλλά έχει κάποια μεγάλη εξέλιξη μπροστά του παρόν. Ε, να πάρουν ρούλες, δυο-τρία χρόνια, ώσπου να υπάρξει κάποια απόφαση. Εντάξει, τούτον όσον αφορά τα τις διώξει που γίνονται ε, σε σχέση με, με, με δράσεις του χώρου και τα λοιπά. Τώρα πέραν που γίνονται, αν πάρουμε και άλλε ενέργειες που γίνονται δικαστικά ενάντια στα διατάγματα, είτε τούτον ήταν πρόσφατα για το, για το διαχωρισμό εμβολιασμένων και ανεμβολίαστον σε χώρες και τα λοιπά, που που επίλειαν με δεν είμαστε εξοικειωμένοι, ούτε τόσον ημέρι, κάτι που εντάξει ένα ημερή, κάτι που ήταν καλά να κάνουμε, αλλά ναι. Η αλήθεια είναι ότι ευχήθηκαν πολλά, πολλά προς τα εξωτούτες υποθέσεις, παρά υποθέσει σε σχέση με το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, αλλά εντάξει, δεν έχουμε, προς, δεν έχουμε σύντομα την, την αποφάση, ελπίζουμε. Εσείς ως συλλογικότητα νομικών, πώς σωρείτε το τη διεκδίκηση πολιτικών δικαιωμάτων, όπω είναι τα δικαιωμάτια μας η δηλώση, μέσα της νομικής οδού. Πιστεύκεται κάτι που είναι καλό να κάνει ο πολιτικός χώρος, πιστεύκεται εν έσχυνο ήμαν. Ε, νομίζω ότι η συζήτηση που όλοι ε, μπορούμε να συνεισφέρουμε, ε, πολιτική συζήτηση νομίζω εν γέννη, ε, για το συγκεκριμένο παράδειγμα νομίζω εταιρκάσαν κάπως ωραία τα αν και ακόμα δικαστικά δεν έχουμε ένα αποτέλεσμα. Εύκαλε νόημα ότι έγινε το μία διεκδίκηση των δρόμων και την ίδια ώρα τα άτομα που πιασαν πρόστιμο αρνήθηκαν να τα πληρωθούν επειδή ήταν και κάπως αυτονόητον ότι θα πάει να πληρώνει. Όχι αυτονόητο, είναι και σεβαστό να κάποιος θέλει να το πληρώσει το πρόστιμο και πληρώσε αλλά να έρχονται να στοιδούν τον το πρόστιμο και ουλήγει την υποκρισία, μόλς ε, απόλυτη απαγόρευση να θέλει να διαμαρτηρηθείς για τα αυτονόητα ε, ήταν μια πράξη πολιτική ανυπαγκοής να με το πληρώσουν τα άτομα και τούτοναν απόφερκτα παίρνει σε στεντεντικά μάχη. Άρα για τούτον το συγκεκριμένο παράδειγμα και όπως ήταν η συγκυρία το πως ε πρόκειψε θεωρώ ότι φκάλλει νόημα και ότι το έναν ενισχύει το άλλο. Δυστυχώ με τούτον το δικαστικό συστήμα δεν προχωρά, δυστυχώς, ενώ έτσι είναι άλλη τεράστια συζήτηση εκείνο. Ε, τώρα, γενικά, ε, μεγάλη συζήτηση δεν ξέρω αν μπορώ Εγώ νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο, δηλαδή, που μόνον του δεν ναι. ε, κάτι, αλλά σε συνδυασμό με άλλες διεκδικήσεις, είτε δούντας στον δρόμο, είτε με άλλους τρόπους. Πιστεύω, αν σου δίνεται η, η, η ευκαιρία να αφισβητήσεις στην προκειμένη κάποια διατάγματα, ακόμα και αν είναι μέσω των, της, διόδου, της διόδου ή των όρων που σου υποβάλλει το κράτος, ε, μπορείς να το κάνεις. Και αν μπορείς να βρεις... Ε, ε, ε, ε, στην τελική τι έννοια, δηλαδή αν αυτή η απόφαση ε, αρνητική, το ποιότητα συνταγματικά, δεν είναι να σταματήσουμε να διεκδικούμε το δικαίωμα. Εννοείται ότι ε, να πούμε Α, το δικαστήριο είπε ότι είναι συνταγματικό, άρα σταματούμε να το διεκδικούμε. Και φυσικά, αν φύγει το δικαστήριο, δεν θα πούμε πάλι ότι την, την απόφαση του δικαστηρίου για να πούμε. Έτσι, το δικαστήριο μαζί μα. Ε, ε, έχουμε έχουμε <σομίως> αυταπάτε για αυτό το πράγμα. Έτσι, <σομίως> ε, τούτο είναι γενικά το ερώτημα, το ερώτημα για το, οι μάχε για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν είναι κάτι που πρέπει να ακολουθάσει. Ό, ή εμεί, νομίζω, σαν ομάδα, δεν θεωρούμε αυτό σκοπό την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά από την άλλη, αντιλαμβάνομαστε τη χρησιμότητα που έχουν σε διεκδικήσει το πώς γενικά ο, ο λόγος των ανθρωπιών δικαιωμάτων μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί και που άτομα που είναι εξειδικευμένα, που είναι δικηγόροι να κάτσουν να μιλήσουν για τον νόμο και τα λοιπά. Αντιλαμβανόμαστε πώ θα πηγάζουν τα ανθρωπιών δικαιώματα και πώς ήταν η, η δημιουργία της φιλελεύθερης δημοκρατία ότι ως ένα σημείο φτάνουν και επίσης αντιλαμβανόμαστε το πώ μπορεί να προωθήσουν και το, και το ατομικισμό, ειδικά τα πολιτικά δικαιώματα, ελευθερία έκφρασης, θρησκείας, ε, ιδιωτική ζωή κτλ. Ε, που την άλλη είναι και άλλα δικαιώματα που είναι πιο συλλογικά. Το δικαιώμα στην απεργία, δικαιώμα στη στέγη, στην υγεία, που είναι και δικαιώματα που χρησιμοποιούν και κινήματα ε, ανά του η ή τέλο πάντων, ο, ο, ο λόγο του συμπεριλαμβάνει και την διεκδίκηση δικαιωμάτων. Ήταν απλά να συμπληρώσω ότι σίγουρα το να φύγει μια αποφάση για αντισυνταγματικότητα, να ναι, μπορεί να με το δικαστικό σύστημα, ας πούμε, αλλά έναν μια εξέλιξη που μπορούμε να εκλάβουμε σαν θετική, που την άποψη είναι ότι γίνεται συνειδητά. Τη διεκδικήση που είναι ένα πολιτικό χώρο, πούμε, και το να καταφέρει το πράγμα, και άρα να υπάρχει τον το προηγούμενο, είναι θετικό. Εννοεί για μένα είναι εμπίπτυση με τα πράγματα που είναι καλά να κάνει ένα κίνημα, αν λειτουργεί μέσα στην κοινωνία, και τούτη, τούτο είναι το σύστημα συστηματικό. Αλλά είναι μια τελεπορία, πάντα. <laughs> <laughs> η δικαστική μάχη, γενικά για όλου του <laughs> εμπλεκόμενου. Ε, ναι, βασικά. Γενικά, ε, ξέρουμε ότι τα δικαστήρια είναι ε, ε σίγουρα μαζί μας ε, στην αντίθετη μερικά, να το πούμε, συστατικά. Ε, αλλά, όντως, σαν να και ως ένα σημείο τουλάχιστον σταματάς λίγο λοιπόν, τα πράγματα που να γίνονται ακόμα σηρότερα. Και εμένα αρέσει μου ο τρόπος που το έθεσα να τα βεθυκέ, επειδή ναι μεν... Όπως είπα τα δικαστήρια είναι κομμάτι ενό εχθρικού μηχανισμού, τέλος πάντων, αλλά είναι αποκομμένα από τη γενικότερη κοινωνική συνθήκη που βιώνουμε. Οπότε, έχει και κάπως μια νότα αισιοδοξία, ότι οι αγώνες μας και τούτα όλα μπορούν να επηρεάσουν, πούμε, μπορούν να κερδίσουν πράγματα μέσα στα δικαστήρια, όταν συνδέονται τα δύο, βέβαια. Δηλαδή, ακριβώ όπω το θέσετε, Σαν αυτό ο σκοπό, ούτε, ούτε με ένα μπουλαλικάτι, ε, αν μου επιτρέπετε, σαν ε, μη <laughs> Αλλά η σύνδεση με του πολιτικού αγώνε, νομίζω έχει προοπτικέ. Ναι. Αλλά εντάξει, μια δικαστική μάχη που έχει να κάνει με ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να μην είναι πάντα συνδεδεμένη παράλληλα με έναν πολιτικό αγώνα, αλλά ω το μόνο εργαλείο που απομένει για κάποιον να βρει το δίκαιο του. Μπορούμε πήγη να πάρουμε το παραδείγμα των ασύλων και των προσφύγων. Που, εντάξει, όμω όμως όλοι. συνδέεται με έναν πολιτικό αγώνα, αλλά εν το μόνο μέσω στη διάθεση των, των ανθρώπων να, να βρουν ένα δίκαιο όπω πήγη των αποδείξουν ότι είναι προσφύγε. Ε, και να διεκτήσουν και διαφορετικά δικαιώματα. Άρα, εν, κάπως... Απλά ακριβώ όταν, πούμε, υπάρχει μια γενικότερη κοινωνική υποστήριξη ναι. νομίζω και... Just... Στα δικαστικά είναι να τα βρίσκουν πιο εύκολα. Δηλαδή, είναι, ναι, ναι, ναι. Είναι, είναι ψέμαν τζόλα. Ενώ ξέρουμε το οίκο, δεν λειτουργούν τα δικαστήρια έξω από το πολιτικό πλαίσιο, και, και χωρί ε, να επηρεάζουν ή χωρί να δέχονται πιέσει. Αν και πολλέ φορέ υπάρχουν τα παραδείγματα των δικαστών που θέλουν να μπουν προοδευτικοί, που θέλουν να προσπαθήσουν να να γίνει λίγο πιο προοδευτική φωνή, αλλά όσο πει το πλήστο είναι να λέγα ότι είναι συντηρητικά και γενικά, γενικά του κανότα των δικαστήρων είναι, είναι σε πολλά συντηρητική γραμμή σε πολλά θέματα. Αλλά έχει κάποιες εκπλήξεις. Ποί είναι τα σχέδια σα για το μέλλον, αν έχετε κάποια. Εντάξει, ένα πράγμα που έχουμε την υπόψη μα να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε και όμως ξεκινήσαμε μόλις αρκεψαν να βρεθούμαστε, το οποίο είναι ε, μια μπροσούρα που να έχει για τα δικαιώματα στη διαδήλωση Να λάει μόνο Να, να γίνει κάτι πιο περιεχτικό Να συμπεριλαμβάνει γενικά ε, δικαιώματα που, που, Τα δικαιώματα που έχουμε Έναντι της αστυνομίας Σε διάφορες βάση, ε, φάσεις ε, Της ζωής μας που μπορεί να προκύψουν ε, Ναι, το άλλο είναι ότι συζητούμε Να θέλαμε να... Να έρθουμε σε επαφή και να γνωρίσουμε και να συζητήσουμε και άλλους δικηγόρους και που τους απασχολούν παρόμοια μας τον ήταν κάτι που είσαι γίνει κάπως μετά από τις 13 του Φλεβάρι πέρσι ε, είσαι πάρα πολλή ανταπόκριση που νομικούς, φοιτητές νομικείς που με ε, και εντάξει, κάπως χαθήκαν γίνη η άμεση επαφή, αλλά να θέλαμε να στοιχεί μια κάποιου τέτοιου είδους συνεργασία, συζητήσεις και να ανοιχθεί κάπως η ομάδα. Ε, είναι εντάξει, γενικά ενδιαφέρει να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με θέματα. άλλα θέματα που δεν Οικιές όπως τα εργατικά, η και τα λοιπά. Εντάξει, για αυτό εγκαλείς το χειρουτιά είναι. Ε, ναι. Και του χρόνου καλυτέρα. Ευχαριστούμε. Ώρα, ευχαριστούμε τα συντρόφια από την αντινομία που ήρθα σήμερα και συζητήσαμε τώρα στο στούντιο. Ε, μπορείτε να του έβρετε στη σελίδα του στο Facebook σελίδα, ε, συλλογικότητα νομικών αντινομία. Mm -hmm. ε, μπορείτε να βρείτε και μα ε, με άλλα κείμενα και αφήσει που κάνουμε στο αντίφαλευκόσα και okay. προκώσει. Ναι. Το λευκό εμπειρία. Αντίθετα στο Facebook, <laughs> αντίφανοικο.net. <.spivblogs> <laughs> Και um, στο uh, iTunes, στο uh, Spotify uh, ή σε όποιον player ή uh, uh, app uh, τα uh, podcast uh, μας. Κλείουμε με μια κομματάρα που τα συντροφιά